Εκείνο που δεν μου άρεσε στη ζωή και ακόμα δεν μου αρέσει πολλές φορές είναι ότι τα χρόνια εκείνα πάντα υπήρχαν οι στατητικές της ζωής, mm -hmm. ότι ένας που ήταν ο γιος του δασκάλου ή η, η κορη του δασκάλου είχε, πια, είχε άλλο πές στη ζωή mm -hmm. και... Και το έβλεπες αυτό ότι όταν πήγαινες να βρεις δουλειά... έβλεπες ότι εκείνη που δεν ήταν καλή μαθήτρια έπαιρνε τη θέση αυτή. Και αυτό δεν μου, δεν μου άρεσε ποτέ α, στην κοινωνία. Αλλά όταν είσαι δυνατός άνθρωπος και, α, και σκέπτεσαι λογικά... Θα βρει μια διέξοδο στη ζωή σου, δεν είναι, αλλά θα δουλέψεις σκληρά όμως. Ναι. Όταν ήρθαμε εμείς εδώ και πρώτα-πρώτα που ερχόμουν εγώ η υπηρεσία εδώ, δεν το ήξερε κανένα το χωριό, mm. γιατί εκείνα τα χρόνια η υπηρεσία ήτανε ίσον τίποτε. Ναι, ναι. Και αυτό γιατί, γιατί αυτά τα φτωχά τα κοριτσάκια που πηγαίνανε από τα χωριά στις πόλεις να εργαστούν. Δεν τους δίνανε την, την εκτίμηση. Ήταν απλώς ένα χειρίδιο των, ναι, ναι. των πλουσίων. Όταν εγώ ήρθα εδώ στο Μόντρεαλ και ήρθε η κοπέλα η πήγαμε στη Χέν που μας α, κάνανε interview mm. και μας ρωτάγανε τι σπίτι θέλεις να πας, μεγάλο, μικρό, πολλά παιδιά, λίγα. Όταν λέτε υπηρεσία, τι εννοείτε, βοηθούσατε ναι, το σπίτι καθαρισμό. Σπίτι, ναι, ναι, ναι, ήσουν στο σπίτι ναι, ναι, ναι. μέσα εσόκληστοι. Ναι, ναι. Όταν πήγα εγώ, τη είπα της κοπέλας αυτή, Ελληνίδα, η οποία έκανε το διερμηνέ, mm -hmm. λέω, δεν θέλω ούτε μεγάλο σπίτι, αλλά ούτε και πολλά παιδιά. Mm -hmm. Και... Σε μία οικογένεια που αυτή ήταν, 20 εγώ ήμουνα 23, αυτή ήταν 28. Mm -hmm. Νεόπαντρη, <coughs> νεόπαντρη συγγνώμη, και είχαν δύο παιδιά. Αλλά σαν είδαν αυτοί ότι α, ήρθε η ώρα, έπρεπε τετάρτη απόγευμα να ήμουνα mm -hmm. ελεύθερη. Mm -hmm. Εγώ δεν ήξερα πού να πάω. Mm -hmm. Χρήματα δεν είχα. Mm -hmm. Όταν ήρθα εδώ, είχα 20 δολάρια, έφυγα με 20 δολάρια καναδέζικα mm -hmm. από την Ελλάδα, τα οποία τα δανειστήκαμε. Mm -hmm. Και όταν ήρθα εδώ και πήγα σε αυτό το σπίτι, ήρθε η Τετάρτη και μου λέει, άφρο μου λέει, θα πρέπει να βγεις έξω. Mm -hmm. Και λέω, πού θα πάω, δεν ξέρω, ήταν στο Βίλτ Σεν Λοράν που mm -hmm. ήταν πολύ μακριά από mm -hmm. την... τον downtown της πόλης. Μετά ήρθε η Κυριακή, έπρεπε να έχω τόφα. Αυτή ρωτάγανε, πρέπει mm -hmm. να βγεις έξω, να, να φύγεις mm -hmm. από εδώ, ας πούμε. Και με έπαιρνε και με πήγαινε στον Άγιο Γεωργίου στην εκκλησία mm -hmm. και εκεί συναντήθηκα με άλλες κοπέλες και έτσι, mm -hmm. έτσι έκανα τον κύκλο μου, ας πούμε. Αλλά σύγκρινα... Ε, σύγκρινα το πώς φέρνονται οι άνθρωποι εδώ με τους δικούς μας. Mm -hmm. Όταν έβλεπα άλλε κοπέλες που είχαν χρόνια που κάνανε αυτή τη δουλειά και ερχόταν με τα αυτοκίνητά τους, κάναν τη δουλειά α, και φεύγανε σαν κυρίες, και έλεγα κοίταξε να δεις ποια είναι η διαφορά των ανθρώπων. Mm -hmm. Βέβαια το 1960 που ήρθαμε εμείς εδώ Γιώργο το 1963 ακόμα στα χωριά δεν είχανε το Πλάμιν. Το νερό το ζεστό ήτανε, έπρεπε να βράσει την κατσαρόλα, ενώ εδώ έβλεπες το νερό να τρέχει όλη μέρα. Και ήταν mm -hmm. μεγάλη δουλειά να κάνεις μπάνιο, ό,τι mm -hmm. ώρα θέλεις. Mm -hmm. ε, αλλά εκείνο που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση ήταν το φέρσιμο των ανθρώπων. Των Καναδών. Των Καναδών. Ε, όταν ήσουν στο, στην Ελλάδα και την ώρα που ήταν busy και έπρεπε να πάρει το λεωφορείο, Έπρεπε να ήσουν έτοιμοι να τσαλακοπατηθεί mm -hmm. για να μπει με στο λεωφορείο. Όταν είδα αυτού να έχουν να περιμένει στο λεωφορείο και να έχεις μία σειρά ανθρώπων, ο ένα πίσω από τον άλλον να περιμένουνε, ξές πως μου συγκινήθηκα και λέω: Κοίταξε να δει πόσο εύκολο είναι αυτό. Και μπαίνει και μέσα, και mm -hmm. δεν λες όχτα, εγώ mm -hmm. τότε ήταν mm -hmm. οι κάλτσες ήταν ακριβές mm -hmm. τις γυναικές mm -hmm. και για να μην με πατήσουν περίμενα να φύγουν όλοι και περιμένεις άλλη μία ώρα για να φύγεις. Ναι, ναι. Το κατάλαβες? Μου άρεσε πολύ η κοινωνία Α, και το φερσιμό του. Και μετά από όταν έφυγα από το σπίτι μετά από 8 μήνες αξιολιευτοί μου είπανε άφρο άμα βρει δουλειά είσαι ελεύ... ελεύθερη Ήτανε, ε, ε, Κανοδικοί Εβραίοι, Εβραίοι. Εβραίοι. Τι, τι γλώσσα μιλάγατε, ελληνικά ή αγγλικά. Well, εγγλέζικα, ναι. αλλά τα εγγλέζικα ήτανε... βέβαια εκεί που πηγαίναμε στο, στην Αθήνα είχε σχολή που σε μαθαίνανε και έλεγε I am Greek, I am mm -hmm. going to Canada. Mm. Απλώς sentences, but conversation δεν μπορούσες να κάνεις. Ναι, ναι. Ή καταλάβεις, αλλά... Όπως πάντα, η δυσκολία της γλώσσας είναι δύσκολη. Παραδείγματος, χάρη ένα πρωί, χτύπησε ένας στην πόρτα mm -hmm. και λέει «Eatons» και λέω «Ωμπα, δεν έχουν πει ποτέ ότι του «Καλημέρα» είναι και είναι, έτσι ναι, «Eatons». Ναι. Και μετά, όταν πήρα το πακέτο και είδα «Eatons», κατάλαβα ότι είναι μαγαζί. Ναι, δεν ήταν, ναι. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά ε, άμα ξέρει τις λέξεις μπορεί να ήξερα χίλιες λέξεις και πολλές mm -hmm. said my name η mm -hmm. άλλο ένα αυτό ήρθε μια γειτόνισσα και με σύστησε η, η κυρία και εγώ περίμενα αυτή να μου πει how do you do mm -hmm. εν αυτή είπε μόνον high. Mm -hmm. και ακόμα uh, σκέπτεσαι και λες γιατί είπε αυτή high, ας πούμε αλλά μετά σιγά σιγά όταν έχει θέληση και αυτά Εν τω μεταξύ όταν πια μπόρεσα να κάνω κυκλοφορία στο Μόντρεαλ mm -hmm. έκανα μαθήματα στη Χέν, yeah, είχαν ένα μέρος εκεί που πήγαινες. πήγαινε. πήγαινα στο YMCA και εκεί γνώριζες και κορίτσια mm -hmm. και αυτά και η μία βοήθουσε την άλλη. Mm -hmm. Αλλά θέλω να πω ότι και ακόμα όταν πάω στην Ελλάδα τώρα, πολλές mm -hmm. φορές στενοχωριέμαι που βλέπω αυτά τα ατρωτά, ενώ, mm. ενώ τώρα έχουν όλες τις ανέσεις που μπορούν να ζήσουν ευχάριστα, α, βλέπεις δεν είναι και δεν είναι και αγαπημένοι μεταξύ τους. Mm -hmm. so, οπότε ποτέ μου δεν, ποτέ μου δεν το μετάνιωσα που ήρθα σε αυτήν τη χώρα yeah. εδώ. Όταν, μετά, από, μετά από το σπίτι, του 8 μήνες, τι, Με, τι δουλειά βρήκα Μετά από τις 8 μήνες, α, εγνώρισα έναν, α, ένα ζευγάρι που αυτός α, δούλευε σε, γαρά, σε gasoline station mm -hmm. και μου λέει, αφού θα σου βρω δουλειά. μου βρήκε δουλειά σε ένα εργοστάσιο που κάνανε κάλτσες γυναικείες. Mm -hmm. Αλλά εκεί ήταν όλες οι κοπέλες, Γιούγκοσλάβες, Ιταλίδες, mm -hmm. προ, α, μετανάστες. Mm -hmm. Αλλά δεν μου άρεσε, γιατί όλες δουλεύανε με το κομμάτι mm -hmm. και δεν είχανε καιρό ούτε να μιλήσεις, ούτε τίποτε, ας πούμε, social, και δεν μου άρεσε. Και μετά αυτού του κυρίου η, η γυναίκα μου λέει, ξέρεις καλά Αγγλικά εν με mm -hmm. τις άλλες, πήγαινε και κάνε mm -hmm. application στο Victoria και δεν χάνεις τίποτε». Mm -hmm. Ε, Γιώργο, πήγα, έκανα το απλικέσιο και μετά από μία εβδομάδα με ζητήσανε να πάω. Mm. Ήτανε λες και έπιασα σε κανένα υπουργείο δουλειά. Λαχείο, yeah, 네. φυσικά, γιατί αφενός μεν, βέβαια, 8 μήνες καλλιεργήθηκα λίγο πιο mm -hmm. πολύ στη γλώσσα, αλλά όταν πήγα εκεί, στο Main Kitchen του Βικτόρια, και ήταν όλες Ελληνίδες σχεδόν, mm -hmm. αλλά ήταν αυτές όλες τις του 50 της εποχής mm -hmm. και αυτές οι κοπέλες ήρθανε και δεν ξέρανε καθόλου ούτε να γράφουν, ούτε να διαβάζουν mm -hmm. και με σίγουρη ότι δεν ξέρανε και καλά ελληνικά mm -hmm. να γράφουν. Και εγώ ήμουν τυχερή έφευγε μια κοπέλα η οποία α, θα γεννούσε το μωρό της και με έβαλε στις special diets, mm. δηλαδή απλώς έπαιρνα το τηλέφωνο τα χτύπαγε και μου λέγανε στο τάδε κρεβάτι να πας σε ένα toast, ένα milkshake, mm. αυτά τα mm. πράγματα. Mm. Και αυτές εδώ οι Ελληνίδε που ήταν εκεί, όλες απορούσανε πώς εγώ, γιατί αυτές μου λέγανε μετά, όταν πιάσανε δουλειά για να ξέρουν να διαβάζουν το menu, το παίρνανε στο σπίτι και το κάνανε στάτι. Και έβλεπες και εκεί μία, αντί να χαρείς που ήρθε ένας Έλληνας, τώρα όπως ήρθε ο Στέργιος mm -hmm. ας πούμε, mm -hmm. το παιδί έχει της, τη, αλλά πρέπει να το, να το πάρεις, ας πούμε, special όταν εσύ πέρασες τόσα, mm -hmm. πώς μπορείς να κάνεις αυτόν τα ίδια. Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτό το κακό έχουμε, άνωνο, κάτι εκεί στο... Αντί να χαρούμε και να βοηθήσουμε, το αποδοκιμάζουμε με άσχημο τρόπο. Οι, οι, οι κοπέλες που δουλεύατε μαζί σας τότε, ε, τι νομίζετε, ζηλεύανε? Αυτό α, θέλω α, να ναι. πω. Δηλαδή, από τη μία, δεν ξέρω γιατί αντιδρά ο κόσμος έτσι, μετά όταν γνωριστήκαμε γίναμε φιλινάδες. Mm -hmm. Ενώ κανονικά αυτό έπρεπε να γίνει στην αρχή. Mm -hmm. Κατάλαβες? και αυτό είναι που δεν μ' αρέσει Α, και ακόμα το βλέπω Ναι, ναι. το βλέπω Συμβαίνει. Και... So, μετά όμως mm -hmm. από το νοσοκομείο αφού δούλεψα τέσσερα χρόνια είχα και την Τέπη ένα χρόνο